Καλησπέρα. Χαίρετε. Ξέρετε. Είναι 5η, 7 του μήνα, 7 Ιανούαρι. Είναι η πρώτη μας εκπομπή. Θα ναι. να με χρόνια πολλά στους γιάννους, στους γιάννους, του στους του τους γνωστούς, eh ναι. ε, τους ε, ταξικούς Γιάννη Τον Γιάννη Μαγιάνη, τον Γιώργο Γαρτογιάννη. Τους το, το το Γιάννη γιάννι, το το το, την Μαρίανα το, το, Βαρδινογιάννη, ναι. τον την Γιάννα Γελοπούρδα, τη εκεί της η αγωνιστρία. Φίλοι του κυβερνώντε κόμματο. Έχουμε βλέπω, έναν ακροατή από ψυχικό, μάλλον φαναστήρι. <laughs> λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά λοιπόν στου Γιάννη, στου Ιωάννη και ούτω καθεξή. Ε, να πούμε καλή χρονιά στου ακροατέ μα σε όλο τον κόσμο, εδώ βλέπω δυτική σάμα. Στου μη ακροατέ μα, ρε παιδιά μα, Εντάξει, και σε όλου, απλά στου ακροατέ μα που μα ακούν για ένα λόγο παραπάνω. Ε, καλή αγωνιστική χρονιά. Έχουμε πολλά που αφήσει στη μέση, έχουμε έναν αρμαγεδόνα ο οποίο εκτιλίσσεται με ένα έτσι πολύ βίαιο και κομφαντικό τρόπο και πάνω σε αυτόν λοιπόν σε αυτά τα συντρίνια θα κληθούμε να επιβιώσουμε για να χορέψουμε κατά κάποιο τρόπο. Από την πάνω σε αυτόν τον αρμαγεδόνα έχει ξαπολύσει να πούμε το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ όλους τους τρελιάριδε εκπροσώπους του. Α... Η αρμαγεδονία είναι ελληνική, το <σχεδόν> είναι το παλιό σύντο. <σχεδόν> <σχεδόν> <σχεδόν> Έχει εξαβολήσει εκεί κατρούγκαλους όντως ναι, τε... ναι. τε... την αυλονή του Την ήταν... του και τον Λοιποί... Μιχέλη και... το. Μιχέλης μας έχει τρελάνει τελείως Το Ζωχαϊάδι δεν ξέρω αν το μαζέψανε πέρα Το Ζωχαϊάδι του το είχα, Τα μεγαλύτερα του δηλαδή τους Οι οποίοι με αυτά που για να βγαίνει. Είναι αυτό ο ρόλο του, είναι, είναι αυτό το επιστήμονα γιατρού. Άρε, μα άρε και είναι και του πολιτικού άρε, μα άρε Ο οποίο γενικά, ε, δεν ξέρω αν έχει προσέξει, έχει αλλάξει πάρα πολύ την προφορά του από την αρχή. Έχει κάνει πιο βάρια. Γιατί είναι το πιο συμπαθητικό, όσο πιο ε, μαριά κρίσου προφορά του, σο... πιο συμπαθή α πούμε. Μάλιστα. Και λίγο, έχει και λίγο το, ακα, το ακαταλόγιστο. Ή το κανανόμαστε. <laughs> και σου λέει εντάξει, καλό παιδί είναι από το χωριό. Εντάξει, ναι, ψηφίζει το μόνο, αλλά εντάξει είναι από το χοντζιόν, δεν πειράζει. Να το ε... συμφωνά πολύ, όπω είναι και η του, όπω είναι και ο... Ναι, ναι, ναι. Και, και ο Κατρούγκαλος τρόπο τα λέει. Εντάξει, σε λίγο θα μα ζητήσει να και ευχαριστώ που αυξάνε τι Ναι. Ο Κατρούγκαλος νομίζω στο τέλο θα αυξήσει τη συντάξη. Είναι ο, μο... ο μοναδικό που καταφέρνει με περικοπές ε... του budget για τι συντάξει να κάνει μάλλον. το είναι σχέδιο αυτό που από... λέμε. Σχέδιο, σχέδιο, σχέδιο τη νέας Τάξη Πραγμάτων. Μπάνε Επικοινωνιακό πλάνο το οποίο σίγουρα θα έχουν βοηθήσει οι τρογανεί να έχουν πάρουν τα που είναι μανούλες. Ναι, ο αυτός ο Μαζούχ, ιδίω ναι. mm -hmm. ε, και ο Κοστέλο. Ναι, παιδί μου. είναι. Που είναι. Που είναι. Που είναι ή ε, ψευδίσης ειδήσεις και από την πολλή την προπαγάνω στον παιδότητα ειδήσια στο τόσο μπορεί να πιστέψει ο κόσμος ο εινό όντως του χημιουργούς ότι μήπως μου αυξεύθηκε τελικά, μήπως μου αυξεύθηκε Εν πάση περίπτωση, δεν, δεν αυξεύθηκε τελικά, ούτε ο άνθρωπος yeah. μου αυξεύθηκε ούτε ο άνθρωπος μου αυξεύθηκε Ούτε είναι η ψευδεί ειδήσει το... το... και από την πολύ την προπαγάνδα των ψευδών μπορεί να πιστέψει ο κόσμο, ενώ όντω του κοινωνικού. Ότι δεν μου τελικά Δεν <σχερθέστε> πειράζει το το Ούτε του το αυτό είναι γελικό. Ο Γκέμπελ είχε κάνει ολόκληρη θεωρία πάνω στο εγώ θα ήθελα πάρα πολύ βέβαια, να την να τον Βίγια σου πέρασε από την Είναι σαν Γι' αυτό δεν έχουμε πρόβλημα να γίνουμε και Βόρεια Κορέα. Έχουμε Εντάξει να αυτό το παλικάρι Τους Βορειοκορέα. Εντάξει να Πώ μην συμφωνήσει με τον Άλβον Γεωργιάδη α πούμε που λέει θέλει να μα κάνει Βόρεια Κορέα. Ελά συμφωνεί με να βγει Α, κάτσε είχα βρει τώρα εδώ την τελευταία δήλωση με η Μαράκη, έπαιρνε όλα τα λεφτά μου, μου, ε... σου δίνω, σου δίνω. Ένα δευτερόλεπτο, γιατί ξέφερα να την πω και ακριβώς. τώρα, σε παρακαλώ. Εντάξει, μην ανησυχήσει ο ραντιοπονικός φορής. Ακροατή, ακροατές, συγγνώμη. Είναι πάρα πολύ πολύτιμος, αλλά δεν θα στο Λοιπόν, τώρα να το βγαίνει, βγαίνει. Λοιπόν, <laughs> λοιπόν με, με μαράκι, με, με, με μαράκι. Σάξα μα... με μαράκι, δεν την βλέπω, ήταν φανταστικό. Η καράφιλα καράφουλα με μαράκι και. Ε, δεν είμαστε κόμμα ταξικό. Είμαστε κόμμα λαϊκό. <laughs> <laughs> ε, και εδώ γελάνε πραγματικά όλοι, δηλαδή άσπρα κάτι μπόμπιλι, οι Όλιγκοι και Δεν είμαστε ακόμα ταξικό, είμαστε ακόμα λαϊκό, είναι με, με, με το αντίθετο ταξικό. λαϊκό. Γιατί όσοι πιάσετε σε με τους οικοδόμους, ξέρω εγώ, Σιγκού και ο Άνδρος Ζολιάς, το πραγματικό παιδί του ελληνικού χόρευε μαζί με τους το θέμα να ότι απ' τη μία βέβαια θυμόμαστε και τι αντιδράσει που είχαν όταν ε, είχαν ανακύψει όταν διαμαρτυρόταν ο λαό τη Χαλκιδική, Γεωργία. Αλλά όχι, βασικά ε, η Μεταλλιορή ήταν το κατεξοχήν συντηρητικό κομμάτι το οποίο ε, διαδραμάτισε έναν πραγματικά παρακρατικό ρόλο. Με mm. δεδομένοι ότι ξυλοκοπούσαν ανθρώπου ε, και τραμπούσαν ανθρώπου οι οποίοι ε, ήταν ε, υπέρ του κοινωνικού καλού. Ναι. Ε, για τα συμφέροντα ε, των ιδιοκτητών ε, ε, ε, ε, και μεγαλύτερου εργολάβων και ε, ταυτένα ε, ε, ε, ατομικά τους και ίσως ε, και πόσο μπορούσαν να τα αντιλαμβάνε Ναι, βέβαια. τους έβαζαν μπροστά, σε έδιναν το τυράκι του μισθού εν πάση περιπτώσει και του ε, με τον άριζαν ε, Υπάρχουνε ε, η λαϊκά ναι, και εργατικά ε, κι, κινήματα που λειτουργούν παρακρατικά ναι, ναι, ναι, ναι, και κατά ναι. το συμφέροντα δεν δηλαδή, είναι ο, ότι προέρχεται από εργάτη δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Ιερό ας πούμε. να προστατεύεται σαν γόριο Και αυτό το λάθος το κάνει και πολλές φορές στελημένα η άθλη και το κουκουέ έτσι. Ναι καλά. Πέρα. Πέρα. παίζει τελείω λάθος γραμμής σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Που, εντάξει γενικά δεν πρέπει ε, χωρί καμία κρίση ας πούμε και χωρί καμία άποψη να άκρητα δηλαδή να υποστηρίζουμε τα συμφέροντα εργασιακών ομάδων εργαζομένων. Ε, αν δεν δούμε πρώτα απ' όλα το που εργάζονται και αν αυτή η δουλειά η οποία κάνουν ε, ε, ωφελεί το, την κοινωνία ή όχι. Να πούμε oh. τώρα για του συμπολιογράφου που αποτελούν παράγοντε τη δίκη για του πληστηριασμού. Έλεγα λοιπόν. Yeah. Θα πούμε ότι εντάξει, είναι μια δουλειά mm. του καλύτερα. Πρέπει να προστατεύσουμε πλειά. τα συντεχνιακά του συμφέροντα, για παράδειγμα. Yeah. Η... Yeah. Ακόμη και για την μια τάξη την πιο α πούμε την προεδριακή μια βιομηχανία, η οποία όμω κάνει. Διότι ε, το κοινωνικό καλό, α πούμε, θα πούμε. Αυτή εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τίθεται πάντα. Χωρί βέβαια πάντα να παραγνωρίσουμε ότι το βασικό όφελο από αυτέ τι υποθέσει δεν το έχουν και οι εργάτε που δουλεύουν εκεί, αλλά το έχουν οι επιχειρηματίε. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να το καταλάβουν οι ίδιοι εργαζόμενοι σε αυτέ τι. Σωστά, εντάξει. Είναι, είναι λίγο δύσκολη η ταξική συνείδηση, είναι λίγο δύσκολη. Και πόσο μάλλον αν βάζει, ξέρω εγώ, το. Ακόμα και το στενό ταξικό συμφέρον στο πλαίσια α πούμε και ενό κοινωνικού καλού α πούμε γενικότερα, γιατί η εργατική τάξη βρίσκεται είναι στα πλαίσια μια γενικότερα μια <συνωνίας> κοινωνία σε μπάσω περιπτώσει, η οποία έχει φυσικό πλούτο έχει διάφορα πράγματα εν πάση και Καμιά φορά έχει τον αόριο, Μανθα, και αγωνικά, και το να ωρίσει που τελειώνει το κοινωνικό καλό και που αρχίζει η κοινωνική ζημία α το πούμε έτσι, είναι και λίγο φωλόσο, <συνωνικά> Σωστά, Είτε, Για αυτό έχουμε τον το βήμα μα. Να μας τα ξεκαμαρίζει αυτά τα πράγματα και να, να, να ξεκλύνει τη συνέχεια και να λέει λοιπόν μέσα στην ε, στη, στη Λιακάβδα την οποία προκαλεί ε, ότι η νέα δημοκρατία δεν είναι κόμμα ταξικό, είναι κόμμα λαϊκό Και ο Μητσοτέχης που κάτι αντίστοιχο, μάλλον ζήλεψα Όχι Έτσι, ε. όχι ε. Ε. Ε. Το άκουσες Α, κάτσε περίμενα λίγο Ναι, θα σου πω Και ο το Είπε κάτι και αυτός επικαλέστηκε, την... μια ταξικότητα επικαλέστηκε και αυτός, mm. απλά δεν mm. θυμάμαι ακριβώς να το βρούμε γι' αυτό yeah. Γιατί δεν το θυμάμαι αυτό αλλά νομίζω δεν είπα ακριβώς Θέλω mm. ο, ο Μημαράκη, ε, Είπε και το άλλο το κορυφαίο, ότι θα κηρύξει τον ανένδοτο, δηλαδή σήμερα λίγο τα μαζική ενημέρωσης ε, Γραπτά, ότι θα κηρύξει τον ανένδοτο ανάδειες στην λιτότητα, όμως mm. δεν είπα αυτό, είπε Κα κατά τις ακραίας λιτότητα. σωστό, σωστός. Εντάξει, έπαιξε μπαλίτσα έτσι, ενώ ο Μητσοτάκης αντίθετα, που δίνει το φιλελευταίο του κάθε στιγμή ας πούμε, ε, είπε ότι εγώ δεν είμαι νεοφιλελεύθερος, είμαι φιλελεύθερος. Σωστά. Γιατί είπε ότι δεν είμαι και πολύ νέο. Ναι, εντάξει, ούτε είμαι ούτε νεό, ούτε γέρο. Είμαι 49 χρονών. 47. 47. Α, και επίση ο Μτζετάκη, ο οποίο. Ο Κυριάκο ο Μτζετάκη, φυσικά. Ο γιο του. του άιμινου του Τουρζή. Του Μαγαρίτη. Λοιπόν, ο Κυριάκο ο Μτζετάκη. Ποιου, βέβαια, γιο τέλο πάντων. Είπε και το εξή. Λέει. Εν πάση περιπτώσει ότι. Ε, είπε αυτό με το ότι ε, και είπε ότι είναι κατά του λαϊκισμού και συνεπώς, γιατί το χρησιμοποιεί συνέχεια κατά του λαϊκισμού, κατά του λαϊκισμού, ρέπεις προς το λαϊκισμού και το καθεξής και είπε λοιπόν ο μη λαϊκιστής Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν φυσικά, ε, γιατί όταν του έκανα λόγω για τις απολύσεις του δημοσίου που θέλει να του πετσοκόψει όλους <laughs> ε, ρε αν είναι θα προτιμήσω να για γιατρούς και να απολύ <laughs> Ε, Απολύτερα ξέρω 300 καθαρίστρες και χρειάζονται 10.000 χιλιάδες για και λέει και αυτό Εκλασικά Εντάξει τώρα στην Κοσόνα, να πούμε την Κουμπάρα <στά> Την ξέρω την Μυνιάδα, δεν ξέρω τι <στάξει> πού ήταν η Νέα Δημοκρατία πάνω <στάξει> και με τον υπουργό γεννητή Εντάξει ο Γεωργιάδη <στάξει> για το να πω Οι επιχείρησαν να κλείσουν το μισό σύστημα Υγεία. εδώ Ναι, ναι, ναι Τώρα τι να σας συζητάμε. Τώρα, γενικά μεγάλε στιγμέ αυτέ οι εκλογέ τη Νέα Δημοκρατία μα έχουν προσφέρει άπλετο γέλιο, άσθωνο, <συστά> απλώχεια θα έλεγα. Ε, και από την άλλη, εντάξει. Βγήκε γερ, και η Wall Street Journal. Η πήρε <συστά> θέση υπέρ του Μιτσοτάκη. Ναι. Και είπε ότι ο Μιτσοτάκη ήταν μια χτίδα ελπίδα στην κατάσταση. Δεν ξέρω ποια κατάσταση έχει Είναι μια χτίδα ε, στην παγκόσμια κατάσταση. Εγώ, δηλαδή, θέλω την επόμενη ώρα αυτό το και πριν. Που θα βγει ο Μιτσοτάκι να ανέβουν όλα τα χρηματιστήρια. Να ανέβουν όμω. Δηλαδή να σου πει: Όχι, εντάξει, φυσικά τι θα πει. Εγώ ε, δεν <συλίσαι> είμαι Γκαντέλη, είμαι Βουλή. Πανέμασα τα χρηματιστήρια παγκοσμίω. <συλίσαι> ε, ε, <συλίσαι> οπότε έτσι είχατε βολεί και τον Τζάκι από το οποίο υποτίθεται πρέπει. Το οποίο συνοδεύεται από μια κατεμία σα. Δηλαδή, κυρία Θατμούλη, δεν είσαι Βουλή, είσαι γουρλωμάτη. Γουρλωμάτη. Λοιπόν, αυτό τι άλλα έχουμε. Εντάξει, είναι. τα άλλα που έχουμε είναι τα. Αυτό που συμβαίνει επίση, μου, και το οποίο πρέπει να καυτηριάσουμε το εξή. Ε, ε, εντάξει, το ασφαλιστικό τώρα το πήραμε πολύ επί Θα επανέλθουμε. Υποσχόμαστε ναι. στου ακροατέ μα στη δυτική Σαμόα που βλέπουμε <laughs> ότι έχουμε. Λοιπόν, ε, αυτό που επίση ε, ε, πρέπει να αναφέρουμε είναι το εξή, ότι ο πρωθυπουργό τη χώρα, ο, ο, ο Άλεξο ε, Προσπαθεί να μας πείσει για κάποιο ε, λόγο ότι δεν γίνονταν πληστηριασμοί και δεν θα γίνονται ε, Γραμμή Βενιζέλλου. Πριν είναι γράμμη Βενιζέλλου. Και ε, αυτό, ε, υπάρχουν... Αυτή η γραμμή έχει διαχειριστεί προς τα κάτω. Α πούμε με όλο αυτό το μηχανισμό, τον περίπλοκο, μηδιακό, το μεντιακό. Τι είναι γενικά, όχι για να μιλάει και κάποιος για την προτζάκη. Okay. Μα δεν γίνονταν. Επιτυχίες δεν, γίνονε... δεν γίνονταν. Δεν γίνονταν. Λέει, ένα χρόνο τώρα. Στου πληστηριασμού που πηγαίναμε φυσικά δεν ήταν κάτι πραγματικό, ήταν κάτι το οποίο ήταν προφανώ τη σφαίρα τη φαντασία μα. Ζήσαμε σε ένα παράλληλο σύμπαν και όταν ανεβάσαμε και την απομελικία των πληστηριασμών, κάποιοι είπαν: Δεν υπάρχει Είστε ψεύτε, δεν είναι σωστά. Στην Σιριζέη τώρα troll την πληρωμή. Έτσι, γνωστά και μην ξέρετε, γιατί τώρα υπάρχει. Και λέω: Ε παιδί μου, τάξη τώρα. Κάνε αυτό που κάνεις και άστα να πάει στα κομμάτια. Yeah. Έτσι, αυτή η διασπορά, ας πούμε ψεύγους, ο οποίος, εντάξει, έχει πολύ κοντά δάκρυα. έτσι κι άλλους η, η, η ρεφορμιστική αριστερά είχε, που τώρα δεν έχω κάνα, έτσι, Καλά, yeah. αυτό δεν υπάρχει, πλέον. Mm. Ναι. Είχε μια τάση ρε παιδί μου να βάζει, έτσι, μινιμαλιστή. Μαλιστικά αιτήματα στου yeah, <σχερή> Με Μεσχέμινη μάχη. Θυμάσαι, πρώτα απ' όλα στα διόδια παραδείγματο. Yeah. Να φύγουν τα διόδια <σχερή> να φύγουν τα διώδια, φύγουν παραπέρα. Είμαστε στις στα διόδια, ναι, Πιστεύουμε ότι πρέπει να Λέγανε ότι να καταρρευθούν μόνο από τι είναι στόχο. Δεν πρέπει να βάζουμε πιο μαξιπάλιστικού στόχου. Εμεί λέγαμε στο κίνημα, όχι δεν είναι αυτό σωστό. Δηλαδή, δεν είναι το θέμα να φύγουν από τις αφίδινες, να <σχερ> <σχερ> στον Άγιο Το θέμα είναι να συνολικά τα για, για και τελικά. Ε, γιατί εντάξει, το σκάνδαλο αυτό είναι τεράστιο. Ε, στο θέμα των το... μυστικά τώρα. Κάποιοι λέγανε μόνο η πρώτη κατοικία με συγκεκριμένε με <συσχεία> κοινωνικά κριτήρια, με κοινωνικά κριτήρια, έτσι. Εμεί αυτό που λέμε τώρα, Πέραν το ότι δεν προστατεύεται καν η πρώτη κατοικία αυτόματα <συσχεία> <συσχεία> με το νέο νομοσχέδιο, Δεν προστατεύεται. Η πρώτη... Άστε, οι περισσότερε <συσχεία> πρώτη κατοικίε δεν προστατεύονται. Και επίση, αν δεν είσαι συνεργάσει να μα τώρα και αναδρομικά. Ναι. από διετίας, πάλι βγαίνεις εκτός. Πάλι εκτός. Επίσης, αν δεν έχεις λεφτά να μπει στο νόμο κατσέλι πάλι, πάλι βγαίνεις εκτός. Ng Και επίσης, αν για κάποιον λόγο δεν μπορείς να, τη... τότε... να τηρήσεις τη δεσμεύση, πάλι βγαίνεις εκτός. Αυτό φαίνεται ότι... Οπότε δηλαδή ούτε κάνει η η οποία υποτίθεται για αυτή να ας πούμε μοχθούσαν κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα μεταξύ τον οποίων και ο Σταφάκης. Ε, αυτή τη στιγμή είναι, δεν υπάρχει προστασία ουσιαστικά, δηλαδή πρέπει ο Δανιολίπτος να είναι να δίνει ένα μέρος της δόσης που θα, αποφασί, που θα αποφασιστεί είτε εξοδικαστικά, δηλαδή τράπεζα θα το αποφασίσει με λίγα λόγια, είτε δικαστικά που αν φτάσει στο δικαστήριο μετά είναι άλλη διαδικασία. Ε, πρέπει να πληρώνει δηλαδή, τη δόση και άμα δεν μπορεί πια να πληρώνει τη δόση, ένα μέσο δώρο θα την πληρώνει το δημόσιο. Αντιλαμβανόμαστε ότι το νομοσχέδιο είναι προστασία στον τραπεζών, όπω έχουμε παραλάβει, και όχι προστασία των δανειοληπτών. Λοιπόν. Φυσικά δεν συζητάμε για χωραφάκια, για δεύτερα τη κατοικία, για πιο χωράφια. Από μένα αυτά τα χωράφια έχουν όλοι παρέμεινε περισσότερα στα πάντα. Εντάξει, ούτε για κινητά περισσότερο κόστο που πέφτει και το ακατάσχετο σε εξωτερική με το περισσοριόδιο... Αν συμβιάνε προς πια τέλος, είστε τέλος. Να δει μιλάω... Ότι μιλάω από πριν τα χρέη το δημόσιο... Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει... Ναι, δεν υπήρχε κατσέλη και εστασία. Και επίσης να πούμε και το εξής... Ότι ο δήμος του με τον μεγάλο δήμαρχο, τον ανθρωπιστή, αυτό τον άνθρωπο, με α' κεφαλαίο τον Παχατουρίδη, ε, έκανε τι πρώτε κατασχέσει σπιτιών για χρέη στο Δήμο. <laughs> <laughs> λοιπόν, και ξεκινάει, και τώρα ε, προσπαθούμε να βρούμε ποια είναι αυτή η. Υπάρχει κάποιο ψήφισμα κάποια στιγμή. <σχεδόν> μανά... Ναι, ε, ναι, έχει βάθει <σχεδόν> ψήφισμα για... και μπορεί να ξαναβγεί, γιατί <σχεδόν> <σχεδόν> τα ψήφισμα δεν είναι <σχεδόν> για τίποτα. <σχεδόν> στο διατάφτα είναι το θέμα λοιπόν, και έχουν βγει τα σπίτια τώρα από... για χρέη στο Δήμο. Φοβερό. <σχεδόν> <σχεδόν> <σχεδόν> <σχεδόν> <σχεδόν> <σχεδόν> <σχεδόν> <σχεδόν> Και ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να <σχύν> το ξεχάσουμε Είναι το γεγονό ότι τώρα με το ξεπούλημα και όλε των δανείων Τον κόκκινον δανείο στα φαντς Που έχει γίνει των μεγάλων επιχειρηματικών και περιμένουν από 15 Φεβρουαρίου Να αρχίσει και των στεγαστικών ε, Εκτό από τις πρώτη κατοικία λένε ε, Και των ε, επιχειρηματικών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα γίνει Αλλά και των κόκκινων <σχύν> Και των μη κόκκινων Το φοβερό <σχύν> είναι αυτό ότι ένα φαντ θα μπορεί να πάρει πακέτο το κόκκινο δάνειό σου μαζί με άλλα πέντε πράσινα. Το οποίο έχει κανονικά εξυπηρετούμενο α πούμε, του <συπηλίου> ίδιου <τέτοιου> φυσικού προσώπου. <συπηλίου> δηλαδή θα παίρνει πακέτο όλο το. και, και τα καλά σου δάνειε. Ναι, <συπηλίου> ναι, ναι. Θα μπορεί να σου αλλάζει του όρου. Δεν παίρνει. Το πιο κεφαλαίο <συπηλίου> είναι το <κύριο> πακέτο. <συπηλίου> το πιο κεφαλαίο είναι το πακέτο. Το πιο κεφαλαίο δηλαδή, είναι Αυτό είναι το χειρότερο υπάρχει. Χειρότερο και από τον Μαρινά και τον Πελισσαμπίδη. Μου χειρότερο. Εκάξει από εκεί και πέρα, πέρα, πέρα, πέρα τι να πούμε, δηλαδή βάζουμε Λένα την Black Rock πούμε απέναντι από α... Αντί να είναι απέναντι από τον Δανειολήπτη, η εθνικοποιημένη τράπεζα ή ένας ενδιάμεσος φορέας από τη, η... η... η... την που έλεγχο που του δημοσίου... Αυτά που έλεγε ο δεν είναι για τα πιο επαναστατικά, απλά λέμε τώρα, να δούμε την ενδιαστολή. Αντί να μπει αυτό, μπαίνει το πλέον αυτό που είπε το διεσκοπικό κομμάτι του. International Corax. Το οποίο έχει δώσει δείγματα γραφ και, και σε, σε πολλέ χώρε του εξωτερικού. Έχει και στην Κύπρο τώρα πάλι. πρόσφατα και στην Ισπανία και σε πολλά άλλα μέρη στην Αμερική. Μην ξεχνάμε mm. ότι από τα υπόθηκα στεγαστικά ξεκίνησε την κρίση η με κρίση με του Μαμπεράδε. Και αυτό το πράγμα θέλουν ε, και μέσω τη χώρα μα. το θέμα δεν είναι να εξηγιαθούν φυσικά οι τράπεζε γιατί ούτε mm -hmm. με αυτό το σχέδιο δεν εξηγιαθούν. Και την περιουσία δηλαδή να απομυζήσουν πούμε, <laughs> του ελληνικού λαού. Ε, οι τράπεζε, τα κοράγια θα πληγείσουν αυτή τη στιγμή. Δεν ναι. ξέρει αυτό το τραπεζικό σύστημα. Επειδή είδαμε πω θα απολυθούν όλο το και ουσιαστικά των τραπεζών στα ξένα φάντζ. Οι τράπεζε ναι. θα μείνουν με όλα τα στοιχεία του ε, παθητικού αμανάτη, α πούμε, και θα είναι χρωμογμένε τραπεζών που θα τι χρηματοδοτούν οι να Δεν το τραπεζικό σύστημα, την κοινωνία πούμε, και την οικονομία. Αυτή η δουλειά θα λοιπόν, του να πούμε ότι. Θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και οι μερίδε και οι εκδηλώσει και οι δράσει φυσικά κατά την Τετάρτη του από την ερχόμενη Τετάρτη. που έχουμε αναρτήσει και το πλοία πρόγραμμα. Χαμό έχει να γίνει. Θα γίνει χαμό, να πούμε ότι έχει υπάρξει πανηλαμικό κάλεσμα στα περισσότερα Ειρηνοδικαίου τη Ελλάδα και με τι δικέ μα πρωτοβουλίε, αλλά και με ομάδε πολιτών οι οποίε αυτοργανώνονται σε κάθε γειτονιά και σε κάθε πόλη. Και αυτό είναι το ζητούμενο, δεν το είναι, είναι κάποιο να σώσουμε τα σπίτια. Είναι οι τοπικέ κοινωνίε να μπορέσουν να λάβουν τον αγώνα που του αναλογεί ε, με αλληλεγγύη και αντίσταση και μαχητικότητα να δώσουν αυτή τη μάχη, να μπορέσουν να αποτρέψουν του πληστηριάσμού, να οργανωθούν, να ενημερωθούν, να μπορέσουν να δημιουργήσουν αλυσίδε προστασία και να μπορέσουν ουσιαστικά να υψώσουν το ανάστημά του απέναντι σε όλο αυτό το σύστημα, αυτό το μηχανισμό, το οποίο πραγματικά του οδηγεί, οδηγεί τι τοπικέ κοινωνίε στην εξαφλίωση του συμπολίτε μα. Εμεί αυτό από τη μεριά μα προσπαθούμε να κάνουμε το προ... προσπαθήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τώρα είναι να εξαγάγουμε κατά μία το τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει πράτυα, το know-how που λέγεται στο χωριό μου. Κοίτα, σε ένα πιστεύω και μέσω επικοινωνία, α πούμε, εκ του μακρόθεν με πολίτε τη περιφέρεια και τη επαρχία, του... αλλά και εκ του κοντόθεν, κοντό ε, ε, με την ε, παρουσία μα ε, διάφορε πόλει τη Ελλάδα. Ε, αναμένεται και εσύ να πας μέσα στην Κατερίνη, μέσα στις επόμενες μέρες. Ε, αλλά θα γίνουν και άλλες εκδηλώσει αντίστοιχες, σε διάφορε και και πόλεις. Προκειμένου να νημιουργηθεί ο κόσμος για αυτή τη δράση, η οποία είναι μία δράση ε, πάρα πολύ σημαντική. Είναι εύκολη σε γενικές γραμμές, ε, γιατί είναι μία ώρα κάθε εβδομάδα μίας μέρας κάθε εβδομάδα και με πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Mm -hmm. Για αντίκτυπο και στην καθημερινότητα και στη ζωή του συνανθρώπου που του σώζουμε το σπίτι και δεν με νοιάζεται εγώ ουσιαστικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος και, και μία περιουσία να μην έχει και μία κατοικία και κύριε κατοικία να μην έχει συνήθω το σπίτι από το οποίο αποστερείται από τη χρήση του είναι αυτό που μένει. Ε, οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι αυτή η δράση και πόσο όλοι θα πρέπει να αγκαλιάσουμε τους συνανθρώπους μας, τους συμπολίτε, μας να δείξουμε αλληλεγγύη και ας μην είμαστε άμεσα ενδιαφερόμενοι και θυγόμενοι αυτή τη στιγμή γιατί είμαστε εν δυνάμει, ε, όλοι υπερχρεωμένοι πολίτε. πολίτες ε, Αυτό είναι άλλωστε το σχέδιό τους μέσω τη βαριά υπερφορολόγησης να καταστούμε έρμεα υπερχρέωση όπω και σε, σε, σε, τύπεδο, σε ιδιωτικό επίπεδο. Ναι, Όπω και στο δημόσιο επίπεδο, οι χώρε. Ναι, και με κατεψήφιση ε, την χώρα την Ελλάδα. Και το σχέδιο τώρα είναι και θεσμικά πριν να θεσμοθετήσουν ας πούμε, και να φτιάξουν το πλαίσιο προκειμένου να υποθηκευθεί πέρα της δημόσιας περιουσία και ιδιωτική. ώστε όταν είσαι με τι υποθήκε που έχεις βάλει σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία να μπορεί ο δανειστή να έχει πλήρη εξουσία πάνω σου και να σου απαλωτριώνει, να σου χαρπάει το σύνολο τη περιουσία σου. Πάει ο Αστέρα. Ε, τον... Ο Αστέρα πάει για 400 μίλια. Πύρκο... Τουρκοκαταϊκά τα συμφέροντα. Και το... η δικαιολογία η μόνιμη του κεφαλαίου, αλλά και του πολιτικού προσωπικού του κεφαλαίου, που και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι το πολιτικό προσωπικό κεφάλαιο, είναι ότι ε, δεν είναι το θέμα το 400 εκατομμύρια, το αντίτιμο δηλαδή, το θέμα είναι θέσει εργασία και οι ταινίε που θα γίνουν. Τότε γιατί δεν του το πολύλάγαμε 5 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω. Αφού δεν είναι το θέμα αυτό, είναι το άλλο. Ποτέ το θέμα δεν είναι τα λεφτά όταν αυτά υπάρχουν. εντάξει αυτά δεν υφίσταται. Όχι, όχι. Μα κορυδεύουνε ψηλόγαζε. Γιατί εννοείται ότι είναι το αντίτιμο θέμα, Γιατί παίρνουν ένα περιουσιακό στοιχείο. Δεν παίρνουν κάτι το οποίο με την ίδια έννοια να του παραδώσουμε όλη τη χώρα να το επενδύσουν. Να γίνουμε καζίνο, να γίνουμε πορνίο. Να ανοίξουν θέσει εργασία και τα λοιπά, μια χαρά όταν περνάνε όλοι. Αστέρας και ο Αστέρα. Μπαίνουνε στη σειρά <συριακού> του. Όλα τα φιλέτα. Ε, ε, ας, γενικά δεν ε, ε, νομίζω ε, να έχει ξεμείνει γιατί το... το... ε, ε, είναι ε, πολιτική ε, που διατυπώνει ο Σιράπων τον Ιανουάριο. Νομίζω ότι έχουν καταπατηθεί όλα. Ο σύντροφο τη Ενζοή, σύντροφο τη συντρόφη σα εν πολιτική, Ρένα Δούρου, ο κ. Μπενίση, ο οποίο είναι CEO στην Ειδάφη. Είδη είπε στους εργαζόμενους οι οποίοι άρχισαν να πάθουν, πάνε μια κολλοσφιχτούρα. Έτσι, μια αφιδάδοση. Τους είπαμε, μην κάνε <άρχισε. laughs> δεν για να ιδιωτικοποιηθεί. Της Σουές έτσι τη συναντάμε για να, θα ανταλλάξουμε θα να ανταλλάξουμε απόψεις. Αν ανταλλάξουμε καμιά διόρυγα. <laughs> <laughs> στην Ελλάδα. Τη η οποία. Σουές μπαίνει και στην Ελλάδα. Σουές δεν είναι στην Ελλάδα. Ναι, η ίδια είναι γαλλική, γνωστή Η οποία στην Ελλάδα, Μέσω, ε, μέσω του Ήρωνα της ναι. ε, Τέρνα και ε, δηλαδή ο Ήρωνας είναι η εταιρεία του, που είναι από τη, ε, της Τέρνα του Περιστέρη Ναι, και, ναι, ναι να ναι. κάνει με ενέργεια και τελείωση Με ενέργεια, με ηλεκτρή ενέργεια, ενέργεια, ενέργεια Ναι, να ναι, κάνει είναι ανταγωνιστικός της ΔΕΗ ας πούμε Ναι, έχουμε δει διακρίνηση τώρα Δηλαδή ανταγωνιστικός, έχει λίγος καναβλήκτη, ένα εργοστάσιο έχει βγει ναι. Προσπαθούν ε, μικρά τέτοια, όμω τώρα θα πολύ... τον καθιστούν με αγωνιστούμε τον Τζόρε, θα πάρει με για να θα πάρει να δείτε, για να δείτε, και να και αλλιώς και μια και να δείτε, να και σήμερα δείτε, και να και να δείτε, και να δείτε, και να να πούμε, ε, τώρα ήταν κάτι σημαντικό. Α, μπράβο, για σήμερα ήθελα να πω. Ε, ναι, οπωσδήποτε. Για σήμερα και για χθες θα ξεκινήσω. Για να ξεκινήσω. Από πού να ξεκινήσω. Ξεκινήσαω από προχθές. Από προχθές δεν θυμάμαι. <laughs> από χθες ξεκινήσα η μνήμη μου. <laughs> Ωραία, πέσω για προχθές. Χθες, λοιπόν, είχαμε τα Θεοφάνεια, ε, είχαμε πάει στον Πειραιά. Ε, μεγάλη γιορτή του, της οδοξίας. ορθόδοξης Χλίστης. Ε, ε, ο οποίος δεν ένας ξεπανατικόνος από τον Κυριάκο αυτή. Οι δεξιοί ξέρουν να μας Εδώ λέμε οι, οι, ξέρουν, έρουν, οι ε, για να μην yeah. για να φεσού, και μέσα. Λοιπόν... <laughs> <laughs> ε, και θα πω, χθες να με το εξής. Με τον παπά από, πού, από κάπου βόρεια που πέταξε τον... Που ήταν να πετάξει τον και, και τον πέταξε και πήγε πίσω. Και δεν το περίμενε τη σειρά. Εντάξει, τώρα μετράει χώρο. Όχι, το ξανανόησα. Λέει ένα τόπια, τόπια κούμπη. Βρέθηκε και λέει Α, τώρα έγινε και εγώ ποντιακό ανέκδοτο. Θα το βάλει στα YouTube. Ωραία, καλό. Τέλο πάντων, ξεκινάμε με αυτό. να πούμε για τον ταχύτατο, τον ταχυδούναμο που λέει στην ευρωστολική ορολογία Θεωρεί τον Θεωρήτσα, τον επίση πολύ καλό σύντροφο. Πολύ καλό. Με Μεγάλη. Αφού ήξερε και είδε στον Σταυρό Όχι, όχι. <σφίλει> <Δεν> Μπορεί <σφίλει> να ξέρετε. Πλαγιοκόπησε <σφίλει> την μπάντα <σφίλει> και τους αλλαζοντέ. Πήγε από την πλάτα τη μπάντα. Από την πλάτα τη μπάντα. Και τους αλλαζοντέ διαδηλωτέ με μια. Και εμεί μέσα σε αυτήν <laughs> έτσι. Σαλαλαγμ... Έτσι. Κάποια από τους Ζάς, του αλλαγού. Ναι, τώρα. Συγγνώμη. Ο Βρήτσα, ο γνωστό και μια εξαιρετή. Του ξεπουλήματο του λιμανιού του Πυρέα, του Ολτμασκα. Δεν ήξερε το θάρρο να μου έρθει εκεί να πούμε κομψευόμενο κτλ. Ναι. Στο λιμάνι να μου κάνει την πασαρέλα του ανήμερα του Φεφάγγερ. Τη μεγάλη αυτή χρυσταϊστιανοθέδοξη γιορτή. Πάρε, πάρε ένα παράδειγμα από τον Αλέξτο Τζίφρα που πήγε στο Καλαιονάκι. Τι μου ήρθε εκεί πέρα. Δεν είναι Επίσης, ο ζίφρας εκεί στο κολονάκι μας μόνο του επιτελείω εκεί πάρα μια χαρά να πέρασα Υπάει, εκεί η δικαιολογία των σεραφίμ με εκεί ο οποίος είναι ομοφοβικός εντάξει οπότε βρήκε είχε, είχε και δικαιολογία σου στάσει και το λεβέντι να φαί μόνος το κράξιμο είναι μόλις σε Κακός. Εντάξει, έφαγε το κράξιμο μου το δρίτσα, δικαιολογημένο. Ε, δικαιολογημένο, και δεν μου το πληγικά. Καλάνε όλα τα κανάλι του μεταξύ ότι ήταν απειλάει κτλ. Δεν αναπηλάει, αλλά δεν είναι μόνο πυλάγια. Πολύ κόσμο, όλο ο κόσμο βασικά. Uh, right. right. ο ξέρω τι. Πλέον δυστυχώ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, του λέει αυτή για την ομάδα βάση περιπτώσει, η οποία είναι πλέον αναγνωρίσιμη, η οποία έχει αναλάβει α πούμε και το ε, πολιτικό καθήκον τη εκπρίση τη δημόσια περιουσία. Ε, Των μνημονιακών μέτρων και τέτοιων. Τα λέμε τα επιχειρήματα να απλοποιούνται. Δηλαδή δεν υπάρχει καν ψήγμα, α πούμε, ιδιαίτερη σύγκριση. δεν δηλαδή, μα ψηφίσατε oh, yeah. ε, πέραν τούτο, πέραν το, πέραν μα ψηφίσατε ότι, εντάξει, αλλιώ ήταν το Grexit. Ναι. No. Δηλαδή θέλατε Grexit, πούλημα πει, α. Θέλατε Grexit, πούλημα ΕΜΕ. Θέλατε Grexit, πούλημα Θέλατε Θέλατε Θέλατε ξέρω, χωρί το Δηλαδή αυτό. εντάξει, θα πολιτική, λίγο ε, ε, και το μου το τις πάμε. πάνε κιόλας όμως Γιατί ρε παιδί μου αυτοί άνθρωποι, δηλαδή, οι δηλαδή που έχουν κάνει σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα είναι ε, ε, απίστευτης εμβέλειας. Δηλαδή, Είχε, δηλαδή. γι' αυτό κιόλας και η κοινωνική του επιρροή και... ρε παιδί δηλαδή, μου είναι αυτό το πράγμα. Mm. Δηλαδή πώς να σου το πω. Δηλαδή εντάξει στο ο οποίος είναι μεγάλος άνθρωπος. Και τώρα, το, <Δέξτε>, αυτό δεν πήγε κανέναν έτσι κι άλλοι. Δεν πήγε κανέναν. Ότι ε, έχουμε αναλάβει ένα πάρα πολύ κρίσιμο καθήκον και η αριστερά πρέπει να είναι στα δύσκολα και τα λεφτά. Λα... Πια δύσκολα. Η αριστερά είναι για να εφαρμόζει αριστερέ πολιτικέ. Αυτό είναι το δύσκολο. Εφαρμόζει αριστερές πολιτικές, δεν είναι να εφαρμόζει αριστερέ πολιτικέ. Δεν εφαρμόζουν οι οφειλελεύθερε και το δύσκολο να τυπωναεψυχήσουν. Α πούμε ότι οι πραγματικά. Λοιπόν, τι το ήθελε ρευρίτσα. Πήγαινε εκεί πέρα εντασία ε, για, για ένα α πούμε και να είσαι με το κεφάλι ψηλά στα. Τα γεράματά σου, τι τώρα μου ήρχεσαι εκεί πέρα και μου κουνάμενος και λιγιάμενος Εντάξει δηλαδή, πραγματικά είναι ρε παιδί μου για άλλοι ανθρώπους και κι που έχουν μιας ηλικίας Διαγράψει και μια πορεία, <σταλείς> δηλαδή στα στερνά τους κατά μία αριστερή. Εντάξει είναι ευθενιστικό αστρό. λέω στον κύπρα, για τον μπαπά και τα για στους... <σταλείς> <αυτοίλειες>. Εντάξει ε, <σταλείς> ε, ουσιαστικά ποτέ δεν θα ήταν αριστερή αυτή Εντάξει τώρα, ναι. Εντάξει όχι μόνο παιδί μου, πάντα θα είχαν αυτό το... Εντάξει δηλαδή θα ήταν λίγο χαλαρών αρχών. Δεν λόγικο. ήταν και δεν είστε όλοι για κάποιου άλλου που είναι τελείω Σούργκε, α πούμε, που Μιχελό και Απλονίτου και τέτοια που προαναφέραμε, έτσι. Ναι, εντάξει. Όντω, άνθρωποι σαν το Βρίτσα, α πούμε, για παράδειγμα, εντάξει, ήταν καλύτερα να αποχωρήσουν από αυτό το πράγμα. Γιατί και τώρα να αποχωρήσουν, ακόμα, α πούμε. Γιατί και τώρα να αποχωρήσουν, που λέει ο λόγο, έχουν ήδη επιτελέσει έναν άκρο αρνητικό και προδοτικό ρόλο. Για όλο τον ελληνικό λαό, α πούμε, και τη χώρα. Έτσι. Και μιλάμε αυτή τη στιγμή για το λιμάνι του Πειραιά, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία, τα σημαντικότερα τη χώρα, στρατηγική σημασία, και γεωστρατηγική σημασία, και οικονομικά όμω στρατηγική σημασία. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει το μεγαλύτερο λιμάνι αυτή τη στιγμή τη Ελλάδα, ένα από τα μεγαλύτερα τη Ευρώπη. Ε, με τεράστια συχνότητα και σε επίπεδο ακτοπλοεία, mm -hmm. έτσι δεν δρομολογεί. Νούμερα ή κουρασγέρε, κουρασγέρε, ή. Πολλά στοιχεία. Ωραία, μετακομιστικό κόμπο, κτλ. Δηλαδή, ε, με και τεράστια δυνατότητα. Τι θα πάνε να κάνουν οι Κινέζοι τώρα που το παίρνουν κοψοχρονιά, χωρίς κάνουν έναν ανοιχτό διαγωνισμό, γιατί τόσο δεν να είναι επένδυα στον πυρεά, γι' αυτό το λόγο. Γιατί θα ήταν κερδοφόρο ο πυρεά, θα πήγαινε να πέταγει ο Υποκρατικό έλεγχο και πώ δηλαδή, θα, δηλαδή, θα δηλαδή, το ξεφύγει αυτό. Λοιπόν, οι Κινέζοι δεν κάνουν τώρα παπάδες, α πούμε, γιατί δεν είναι. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλο το σχέδιο. Δεν ξέρω αν με παίρνει ο χρόνο να το περιγράψω τώρα. Εντάξει, θα το περιγράψω πολύ συνοπτικά. Οι Κινέζοι δεν είναι απλά ότι παίρνουν το λιμάνι και θα παρκάρουν και τα πλοία, α πούμε, δηλαδή, δηλαδή. Οι Κινέζοι παίρνουν το λιμάνι, όλο. Mm. Είχαν κάποιε τοπούντε τώρα οι Κόσμο κτλ. Δηλαδή, τώρα το παίρνει όλο. Γίνεται ουσιαστικά κινέζικο. Που λένε ναι, ναι, ναι, σαν βάση. Δεν είναι μόνο το λιμάνι όμω, ο έχει και ακίνητα, έχει και ακίνητα. Δηλαδή είναι ένα οργανισμό ολόκληρο, ο οποίο είναι ένα. σαν μια εταιρεία εν πάση περιπτώσει που έχει πάρα πολλά άλλα πράγματα και περιουσιακά στοιχεία. Λοιπόν, οι Κινέζοι θα μπορέσουν ουσιαστικά να κάνουν μαζικέ εισαγωγές πάμφινων Κινέζικων προϊόντων βιομηχανικών ασυναρμολόγητων, τα οποία θα παράγουν στα ε, υπόλοιπα όλοι ξέρουμε ποιες συνθήκες, ε, ε, mm. ποιες ειδικές τη ζώνες εκεί πέρας, στη έως της Κίνας τέλος πάντων με τι εκμετάλλευση των εργαζόμενων κλπ. Ενταφέρουνε στην, στην Ελλάδα, στο λιμάνι που τους ανήκει όλο mm. και όλα τα υπόλοιπα και θα κάνουνε, θα κάνουνε μια μικρή China Town αναφορικά με την συναρμολόγηση, mm. τα οποία Προϊόντα όλα αυτά θα υπερκοστολογούνται σε σχέση με το πώ και θα αναγράφεται ο τρόπο Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα δηλαδή. Γι' αυτό όλοι αυτοί οι Ρώσοι, Κινέζοι, όλοι αυτοί που κόπτονται, οι φίλοι μα και καλά, γι' αυτό όλοι αυτοί λέγανε, κανονίστε τα, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αστέλουμε. Δηλαδή αυτοί μα στέλνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μα στέλνουν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσαν οι Κινέζοι να έχουν σφραγιδάκι Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα χρησιμοποιήσω και την Τουρκία που λέει ο ε. λόγο, κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το ζήτημα. Ε, και μιλάμε για. Τα... Και αν ναι. ε, κάποιο ξέρει, oh. έχει δει τι συμβαίνει τώρα, α πούμε, τι συμβαίνει τώρα, ουσιαστικά από την Κόσκο. Η Κόσκο είναι λοιπόν μια ζώνη, μια ειδική ζώνη, δεν μπορεί να μπει ούτε ασθενοφόρο μέσα, δεν μπορεί να μπει να ελέγξει κανένα και πόσο πολλά ατυχήματα ατυχήματα Όσα τα οποία ουσιαστικά πραγματικά μπαίνει για να... δεν μπορεί να μπει το ασθενοφόρο ναι, μέσα για να παίρνει τον ε, χτυπημένο στον ε, χτιβημένο εργάτη ε, κι όλοι ξέρουν, είναι ένα κοινό μυστικό πώς έρχονται τα φορτηγά και φορτώνουν ε, πλοία και εμπορεύματα που δεν ξέρει κανένας <συσχεδιά> και πώς θα ξεφορτώνουν στην China Town πούμε, που υπάρχει στο ιστορικό του Πειραιά και στη, στο κέντρο της Αθήνας ναι. βράβει, γίνεται αυτή η διά επίσημα με το κινέζικο κράτος το... σε πόσα αναγνωγικά κ Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα λοιπόν ε, Και να πούμε με μπάση περιπτώσει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο ε, Υπάρχει ένα τεράστιο γεωστρατηγικό ε, αλησβέρήση yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Το οποίο μια μεγάλη ανακατάταξη η οποία συμβαίνει Γενικά διάφοροι, το έχουν ερμηνεύσει με διαφορετικούς τρόπους Το να προσπαθούμε με ιδεοληξίες και θρησκευτικέ έτσι με θρησκευτικέ ιδεοληψίε και δογματισμού να ερμηνεύσουμε τι γίνεται αυτή η γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά στον χώρο τη Μέση Ανατολή, τη Ρωσία, τη Κίνα και των Βαλκανίων και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τελείως λάθος γενικά, εντάξει. Ε, και να πούμε, γιατί κάποιοι λένε εντάξει τώρα οι, Γερμανοί, οι Ρώσοι έρχονται, οι Γερμανοί ξέρουν ότι είναι στη γωνία του κτλ. Να πούμε το εξή, ότι η Ρώσοι μέχρι πρώτην ένα τεράστιο μονοπόλιο. Αναφορικά με το φυσικό αέριο, αε... yeah. αυτό που παίζεται είναι το ζήτημα του φυσικού αερίου κατά βάση. Yeah. Κατά βάση του φυσικού αερίου, δευτερευόντω το πετρελαίο, το οποίο είχε μοιραστεί λίγο πολύ μέχρι πρόσφατα, φυσικά τώρα με το Nice και τα λοιπά, θα να κάνουμε αναδιανομή. Το όμω το πολύ βασικό ζήτημα είναι το ζήτημα του φυσικού αερίου. Λοιπόν, οι Ρώσοι και, πουλάνε ένα πανάκριβο φυσικό αέριο, εντάξει, προχρονίζοντα τη μονοπωλιακά. Νο... Ε, σε... yeah. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι με τη συμμαχία που έχουν κάνει εντός ή εκτός εισαγωγικού με το Ιράν έχουν καταφέρει ουσιαστικά τι να κάνουνε να δώσουνε το έναυσμα και την δυνατότητα στο Ιράν να χτυπήσει ανταγωνιστικά το Ρώσικο φυσικό αέριο στην τιμή, χαμηλή τιμή εντάξει Ιράν δεν είστε τρομοκράτη τελικά αλλάξαμε το <laughs> είστε <laughs> καλοί yeah. λοιπόν συνεπώς χτυπάνε τον ανταγωνισμό της Ρωσίας στο φυσικό αέριο η Γερμανία. Είναι η μόνη η οποία έχει κάνει τα κονέ της, σχετικά με το φυσικό αέριο. Γιατί το παίρνει από τον Nord Stream, ο οποίο περνάει μέσα από τι βαλτικέ χώρε. Δεν είναι τυχαίο, α πούμε, τώρα, που οι βαλτικέ χώρε είναι τσιτσέβε τη Γερμανία και όχι το ζήτημα τη Ελλάδα. Του λέγαμε εξέχω του Λιπάνιου και του Λετανού να στίζουν τα ημάτια του και να το παίζουν ιστορία. Λοιπόν, είναι γιατί από αυτέ τι χώρε. Περνάει ο αγωγός που τροποδοτεί φυσικό αέριο τη Γερμανία Και τα τσεπών και αυτές οι Και, τσετών, Άρα, σωστή και σωστή γι' αυτό, αυτό που λέγανε ότι η Ρωσία να μας τα δάνεια και έτσι Έχουν τεράστιες σχέσεις μεταξύ τους Απλά η Γερμανία θέλει και πιο φθηνό φυσικό αέριο και αυτή τη φυσικά δεν το καταφέρει Νικοναπέσει η τιμή του φυσικού αέριου μέσω ποιου της του Ιράν mm. Αυτό είναι το ζήτημα Λοιπόν, δηλαδή το Ιράν ανεβαίνει η θέση του λοιπόν δηλαδή σε αυτό το έχουν πρόβλημα κάποιες χώρες όπως για παράδειγμα η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία ναι. αυτές οι δύο χώρες ουσιαστικά οι οποίες τώρα πριν από μερικές μέρες πήγε ο ε, Ερντογάν στην Σαουδική Αραβία και ήταν ένα, ε, συ, μια συμπονέ και πολεμική δηλαδή, τώρα η Σαουδική Αραβία η οποία ε, χρηματοδοτεί τους... Ε, των ISIS. ISIS που όλοι το ξέρουμε ναι, αυτό δε. Και όχι μόνο η Σαουδική Αραβία, και το κουβέιτ και το Καγκάλα, όλε αυτέ οι χώρε. Και η Τουρκία, φυσικά, που τη αγοράζει το πετρέλαιο. Λοιπόν, τι κάνουν τώρα, ε, τα βρίσκουν για να χτυπήσουν το Ιράν. Και γίνεται η προμοκάτσια αυτή, τέλο πάντων, mm. για να χτυπήσουν το Ιράν, γιατί αυτέ οι χώρε ουσιαστικά δεν θέλουν να ανέβει το Ιράν από άποψη. Mm. Για, για να συνεχίσει να ε, παίζεται το παιχνίδι. Λοιπόν, και ώστε. αυτό όπω καταλαβαίνουμε, αν δεν ανέβει το Ιράν από τέτοιου είδου άποψη, γιατί το Ιράν, α πούμε, τώρα θα γίνει. Κάψα την πρεσβεία και του κάναν αποκλεισμό κτλ. Προσκοπέ... Ε, ε, Άρα, αντιλαμβανόμαστε λίγα ότι η Τουρκία δεν είναι τελικά τόσο πολύ εχθρό με τη Ρωσία σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν διάφορε θέσει, οι οποίε πολλέ φορέ αλλασικούν ακριβώ. Και φυσικά σε όλο αυτό το παιχνίδι, εντάξει, αυτοί οι οποίοι απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή είναι κατα... οι μόνοι που απολαμβάνουν μόνο είναι οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί. Δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν, οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί πέζουν το παιχνίδι Δεν δαπανούν ούτε ένα ευρώ ουσιαστικά παραπάνω. Θα τα να όταν θέλουν να κινήσει λίγο τις βιομηχανίες ε, ε, τους, τις ε, πολεμικές, εντάξει. Και αυτή τη στιγμή βλέπουν ουσιαστικά και ε, δέχονται πλήγματα, εν πάση περιπτώσει, και οι περιφερειακές δυνάμεις, οι οποίες δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλαιο όπω η η ε, Τουρκία, και να ζητήσουν παραπάνω στο αλυσβερίσι με του ε, Αμερικάνου που κάνουν για να είναι δορυφορικέ και φυσικά με του Ρώσου οι οποίοι δέχονται και αυτοί τεράστια πλήγματα, έτσι. Λοιπόν, συνεπώ η Ελλάδα τώρα, η Ελλαδίτσα, βρίσκεται εκεί στη μέση του κυκλώνα, α πούμε, και θεωρεί, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει μάχη στου ΜΕΝ, έχει μάχη στου ΔΕ, έχει μάχη στου Γερμανού. Λοιπόν, <laughs> αυτά είναι για γέλια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, εντάξει. <laughs> ότι σε κάποιες στιγμές ε, μπορείς να εκμεταλλεύεις κάποιε κάποιες, ας πούμε, συγκρούσεις για να αναβαθμίσει ε, τη χώρα σου γεωστρατηγικά και έτσι να εξυπηρετείς να σε φέρω το στο τέλος, δηλαδή αυτό είναι ο στόχος. Εντάξει, μπορεί να το κάνεις σε έναν βαθμό βασικά, Εντάξει, από εκεί και πέρα βέβαια το ότι πλέον αποτελούμε ε, καθαρή απικία, έτσι, προτεκτοράκτο, δηλαδή, δηλαδή το λίγα τους λίγα του είδους. Ο Τσίπρας, γιατί ήταν και μεγάλος στρατάρχης yeah. κόσμος, με τον Καμένα εκεί πέρα που παίζει με τα Playmobil λοιπόν, αποφάσισε να κάνει μεγάλη συμμαχία με την Αίγυπτο και την Κύπρο λέει, yeah, yeah. και το Ισραήλ yeah. Λοιπόν, yeah. την Αίγυπτο, yeah. την yeah. Κύπρο και το Ισραήλ, και Ισραήλ. Yeah. Λοιπόν, η Αιγυπτός τα έχει βρει απόλυτα yeah. Ναι, τον απόλυτο σύμμαχο της Τουρκίας αυτή τη στιγμή την yeah. ε, Σαουδική Αραβία αυτή τη ναι. στιγμή τα έχουν βρει απόλυτα. Σόλα. Αμερικανόφιλοι όλοι. Λοιπόν, τα βρήκαν απόλυτα. Το Ισραήλ μεταξύ, τα βρήκε, έσπασε μάλλον τον πάγο με την Τουρκία. Που τα έκαναν κάναν έκαναν μια συνάντηση στην Ελληνική κτλ. Γιατί τώρα πλέον πρέπει να τα βάλουμε συγκεκριμένου εχθρού. Συγκεκριμένου εχθρούς να τα βάλουν και να υποασπιστούν φυσικά τα συμφέροντά του. Η Ελλάδα λοιπόν, η οποία δεν είχε τίποτα να κερδίσει από όλα αυτά φυσικά. Με ένα ελληνικό λαό χυμαζόμενο από τα μνημόνια μέσα σε μια τεράστια κατάσταση λιτότητας Και λέω τι έκανε, τι έκανε Πήγε και τα βρήκε με το Ισραήλ Πήγε και τα βρήκε με την Αίγυπτο Η οποία η Αίγυπτος Βοχάι έκανε κονέ με την... Δηλαδή πήγε να, και τα βρήκε με τους τρομοκράτε, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή Με του παγκόσμιους τρομοκράτε. Αυτούς του χρηματοδοτούν τον ISIS στον Αμερικανό θρεμμένο και Αμερικανό φτιαγμένο και το Ισραήλ το σιωνιστικό κράτο, α πούμε, το μαντρόσκυλο των ΗΠΑ τόσα χρόνια στη Μέση Ανατολή. Μα αυτού πήγε και ναι, η Ελλάδα. Αυτό που είχε πει λοιπόν ο Ελευθέρω Βενιζέλο κάποτε, ο οποίο φυσικά πέρα από το ότι. και ο οποίο ήταν ελεύθεροι τώρα σε αυτά. είναι ότι αν οι μικρέ χώρε. Είμαστε τώρα στο Απροτεκτορέο. Είναι αυτό που είχε πει να ήταν ότι οι μικρέ χώρε αυτό πρέπει να είναι πάνω από όλα πρέπει να είναι τίμιε. Μόνο αυτές, αυτό τη σώζει. Δηλαδή, να τι νοιάζει, ρε παιδί μου, να μην προσπαθεί τώρα η Ελλάδα να παίξει παιχνιδάκι και τα λοιπά. Γιατί θα τη φάει τι φαλιάρε τη. Και γιατί την κρίση που Να είναι τίμο τσουτσέ, δηλαδή. Δηλαδή, δεν μπορεί η Ελλάδα, α πούμε, να υφίσταται το Παλαιστινιακό κράτο, όλα αυτά που υφίσταται, και η Ελλάδα να πηγαίνει και να βρίσκει με το Ισραήλ, α πούμε. Κάτσι, μυκτικό. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι άτιμο και ιστορικά, α πούμε, εντάξει. Εντάξει, δεν ξέρω να το ενώσε έτσι ο Ελευθέρος Βενιζέλιος, αλλά... Αυτό είναι ο... Ό, ο... Ότι... Ο, ε. ότι τώρα θα πρέπει να στήριξουμε τους Παλαιστίνιους δηλαδή. Όχι ο Ευάγγελος Βενιζέλιος, ο Ελευθέριος Βενιζέλιος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλιος. Ο όχι, όχι ο Ελευθέριος ο ναι, ναι. Βενιζέλιος είχε πει ότι αν μια μικρή χώρα τέλος πάντων θέλει να διασωθεί, είναι να είναι τίμη προκειμένου την κρίσιμη στιγμή, εν πάση ε, περιπτώσει, όταν για κάποιους να έχει ουδετερότητα σε κάποια πράγματα ή ναι. να υποστηρίζει φυλτό, στο δίκαιο, ναι. Ναι. Εντάξει, το δίκαιο, ε, κατά κοινή ομολογία δίκαιο εμπάς περιπτώσει Γιατί όταν είναι να τις θυμπέσουν, αυτό θα σκεφτούν τώρα στην Ελλάδα που έχει κάνει όλα αυτά, θα σκεφτούν φάτε την, ξέρω εγώ, τη ναι. χείρη Εντάξει, εντάξει ναι, δεν δε ξέρω κάποιο, ε, ε, ε, ε, ε, για να το λέει κάτι θα ξέρει βέβαια, είχε μια ιδιαίτερη εμπειρία είχε μια εμπειρία ο καθένα μπορεί να τη χαρακτηρίσει... Καλά δεν είναι, δεν τώρα με, τα, με, τα, όλες, τα άλλα, ναι, ναι, ναι, όχι, τα, αντιλαμβάνομαι πηλές, πούμε, πως, γεωστρατηγικά στρατηγικά η στάση και η στρατηγική μιας μικρής χώρας. Ναι, mm. πλήγως. Ε, και σίγουρα με, τις, ε, με την πλήρω ασόβαρη στάση που έχει κρατήσει, άλλον. Ε, των άλλων, πλέον έτσι, και μια δεν σέβεται τουλάχιστον και αδιαφωνεί. Δεν σέβεται την Ελλάδα ω χώρα. Ναι, ναι, <εγώ>. Σου λέει εντάξει, μπορεί να του βλαμμάνει εκεί πέρα, ξέρω εγώ, το πρωτοκολάριο που ήταν να το πέξει κάποια στιγμή, έτσι. Και μετά χέστηκαν πάνω του, και τώρα υπογράφουμε τα, και με τα τέσσερα χέρια, με τα χέρια των Πόλων και τα πάντα. Δηλαδή αυτό είναι τώρα η γνώμη μου για το ελληνικό πολιτικό προσωπικό. Έτσι. Από εκεί πέρα ο κόσμο τι να κάνει. Ο λαό τι να κάνει. Γιατί ρε παιδί μου, εντάξει, είπε σε ένα δημοψήφισμα όχι, που ήταν μεγάλη ιστορική στιγμή α πούμε. Στην ευρωπαϊκή, έτσι φαντάζομαι, κοινή γνώμη έχει περάσει ότι ήταν μια στιγμή υπερήφανης αντίστασης πούμε, αυτό που έγινε, να ξέχει φοβερό αέρα αυτή τη στιγμή. Ναι. <συκλή> Είμαστε στον <συκλή> αέρα και να μας πάρει σε φοβερό αέρα. Ναι, οπότε αυτό είναι ένα ζητούμενο αυτή τη στιγμή και μέχρι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε όσο είναι στο μέτρο των δυνάμεών μα, είναι να φυπνίσουμε αυτόν τον κόσμο. Και να του δείξουμε καλά, λέω, ότι δεν είναι αυτή η λύση που προκαλέσαμε στην τέλεση. Δηλαδή το να σκύβει το κεφάλι, να είναι στα τέσσερα, α πούμε, επί τρει δεκαετίε, δηλαδή. Μήπω και, και, και δηλαδή. όλο ο καπιταλισμό, κάποια στιγμή πάλι θα πάμε και εμεί να κάνουμε ένα ξέρω κόμμα. Σαν αυτό που είπε ο Βούτση, και πραγματικά ήθελα να τον Μουτζέζο με τα δέχεια για να τον φτύσω, αν δεν πει το πράγμα. Ο Βούτσης, τον Παυλόπουλο. Που κάνανε, δεν ξέρω τι, τώρα εν ώψη κάποια εκδηλώσει και ενώψη, ε, του νέου έτου, α πούμε, πάει ο Βότσο στον Παυλόπουλο και αυτό που του λέει, περνώντα, είναι ότι για να δούμε το 2016, α πούμε, μήπω ε, ε, γίνει κάτι ας πούμε, και πάρει τα πάνω του όλη η οικονομία, η παγκόσμια και πάρουμε και εμεί κανένα αντίβαρο. Φαντάζεσαι τι είπε. Σκέψω άτομο τώρα και, και, και, και του είχε πει ο Παυλόπουλο, δεν ξέρω αυτό, μπορεί να το θυμηθεί αυτό που σου λέω για την Κωνσταντοπούλου, την πράγωση που πανέφερε ναι, στην εγγραφή. Ναι, Ο το απάντησε αυτό. ναι, ναι, ναι, ναι. Μπορείς να και εμεί κανένα δίδωρο ναι, Δηλαδή, ρε, παιδί μου. Ε, τι να πω. Ε, αναξιοπρέπεια. Ε, πλήρης ευτελισμό, α ναι, πούμε. Σεφτήλα. Ναι, ξεφ, ναι, Σεφτήλα, ρε παιδί. Εντάξει, δηλαδή δεν έχει νόημα. Εντάξει, δεν έχει νόημα. Τέλο πάντων, αυτό ήταν το χθε. Το <χθες> χθες. Το, χθες. Το, σήμερο, το σήμερα. Το σήμερα. γιατί ώρα. Το σήμερα μία ε, τη Ήμερη ε, σε σχέση με τα διόδια. Ε, η Μαρία Λεκάκου ήταν κατηγορούμενη τη εταιρεία, ε, διοκόμενη από την Ολυμπια Οδό, τη γνωστή Καρμανιόλα Κορύφη Πατρών, η οποία μα ε, έχει κάνει οκολίγε μηνύσει για τον αγώνα που έχουμε δώσει τον πολιετή ενάντια στα διόδια, ε, με διάφορε προσχηματικέ διώξει προκειμένου να κάμψει το φρόνημά μα και να κάμψει γενικότερα τον αγώνα του κινήματο όλα αυτά τα χρόνια και ιδίως όμως αυτόν τον δρόμο Καρμανιώλη, ο οποίος είναι πιο προκλητικός σχετικός, από όλους σε σχέση με τον τι ζητάει η σε έναν τέτοιο δρόμο που θρηγούμε θύματα δεκάδες κάθε χρόνο από ε, το μέγεθος της κακοτεχνίας και των... Ε, πραγματικά είναι το τρενάκι του τρόμου το του δρόμου, ειδικά όταν οδηγείς βράδυ πέραν του ότι έχουν το να ζητούν διόδια, διώκουν κιόλας πέραν των οδηγών οι οποίοι δεν πληρώνουν διώκουν και τους πρωτεργάτες του κινήματος ενάντεθα διώδια Εντάξει αυτόν όπως προανέφερα και η Μαρία Λετάκου, μία ακόμη δίκη ήταν αυτή που αφορούσε τα διόδια της Ελευσίνας η οποία αναβλήθηκε για μία ακόμη φορά να πούμε ότι αφορά υπόθεση του 2010 και πήρε μία ακόμη αναβολή να πούμε ότι ήταν μέλη του κινήματος δεν πληρώνε οι ομέτωποι στα δικαστήρια να στα στους κατηγορούμενους είμασταν και εμείς προσωπικά προκειμένου να δώσουμε το παρόν να δείξουμε στους εκπροσώπους, στα τσιράγια της εταιρείας ότι το κίνημα και το φρόνημά μας δεν κάμπτεται συνεχίζει ε, από διαφορετικά μετερίζει αγώνα ε, και από τα ίδια ε, και μην ξεχνάμε ότι ο αγώνας μας είναι ένας κύκλος ο οποίος ε, άλλες αισθέσεις που μπορεί να αναζοπηρώνονται ε, ανάλογο με την περίσταση άλλε να Ας πούμε το κίνημα φαινομενικά, αλλά να μπορεί να ξανααναζωπηρωθεί στο μέλλον. Ε, και αυτό είναι και το, το θέμα των διοδείων. Είναι ένα θέμα το οποίο μένει στην επικαιρότητα, δεν έχει ποτέ σβήσει. Ε, ήδη σχεδιάζει μια κυβέρνηση πέραν των αποζημιώσεων που δίνει στου μεγαλοεργολάβου και που περνάει νομοσχέδια και τροπολογίε και εγκυκλίου που ευνοούν τα συμφέροντα των μεγαλοεργολάβων. Ε, ακόμη και την αυστηροποίηση των ποινών. Ε, σε σχέση με, τις, ε, με, τους, με αυτούς με αντιδρούν τέλος πάντων σε αυτό το άνομο καθεστώς, ας πούμε, τον μεγάλο εργολάβο. Ε, ε, αλλά αυτή η κυβέρνηση αναμένεται και στον αστικό ιστό, καλυφτάκι, βαριμπόμπι, Άγιος Στέφανο και εκεί οι τοπικές κοινωνίε θα πρέπει να δείξουν πώς θα ο Βάνιος Σάκος, που λέμε. Αλλιώς θα έχουμε δυόδια έξω από την πόρτα. αν θέλουν να μην μπορούν να πάρουν, ας πούμε, να πάνε από, την, από τον Άγιο Στέφανο στη μεταμόρφωση. Ε, να εθνική αν θέλουν να παίρνουν ναι, να αφού... την φυσία και να κάνουν δύο ώρες, mm -hmm. Έτσι, γιατί θα πήξει και η φυσία που παίρνει διόδια, οι φυσιαστέ που αλλιώ λέγεται σε σημείο, τη ή να, λέ, ναι? <συσίλες> να παίρνουν τη για να κατέβουν, να ανέβουν το γνώρι για να Μιλάμε <συσίλες> για τριτοκοσμικές καταστάσει, δηλαδή να έχει έναν δρόμο να Δηλαδή να σε μέσα που ούτε αλλά φυσικά αφήσουν και στην κίνηση Συστά. καθημερινά Πολύ και, σωστά Και εκεί πρέπει να δείξουμε ότι πρέπει να αφημιστεί ο κόσμος, να ξεσηκωθεί Να δημιουργούν νεστίες αντίσταση, σε όλες αυτές τις γειτονιές και τις ε, πόλεις της Αττικής ε, Που έχουν πολλοί κόσμο θα λέγαμε Και στο παρελθόν είχε επιχειρηθεί να μπουν δηλαδή στον Άγιο Σέφων για παράδειγμα Είχε κοινωνία και δεν είχαν μπει και γερδίσει τότε το κίνημα Άμα έχουμε το γεγονό ότι έχει καθυστερήσει τόσο πολύ να μπουν, ενώ από τι συμβάσει προβλεπόταν ότι μπορούσε να γίνει αυτό, οφείλεται πρώτα και κύρια στον αγώνα που έχουμε δώσει εδώ ε, και χρόνια. Και μέρο του αγώνα αποτελούν και αυτέ οι δικαστικέ μάχε που δίνουν, όπω η σημερινή. Έτσι. Που δείχνουμε ότι το κίνημα είναι ζωντανό και το κίνημα έναντι ασφαλεία είναι, είναι ζωντανό και είναι έτοιμο να αναζωπηρωθεί άμα οι ε, συνθήκε το επιτάξουν. Ακριβώ. Αυτό δεν έχω να κάτι άλλο για τη σημερινή... λίγε, λίγε, λίγε, λίγε, να επισέλθω σε ιδιαίτερα ανομικά θέματα. Ε, εντάξει, είναι φρονιματικές διώξει. Φρονιματικές διώξει ο μηχανίας διώξεων δεν έπρεπε <συσίλια> <νάμιξα, συσίλια> <διόξεις, συσίλια> να <μας> λυγίσουμε κάτι. <συσίλια> <συσίλια> να πούμε και ότι η ανάλογη δίκη υπάρχει και στο <συσίλια> Κιάτο, στην Κόνυθο συγκεκριμένα γίνεται, αφορά ε, όμως ε, περιστατικό που έγινε με την τροχέα του. Στο Κιάτο, ε, σε σχέση με κλήσει που κόβονταν, ε, εκατοντάδε κλήσει, στου οδηγού που αρνούνταν είτε δεν είχαν να πληρώσουν διόδωρο, πάλι στην Καρμανιόλα την ημέρα. Και τι έκοδαν mm. mm. στι mm. υπηρεσίε mm. των mm. μεταλλουργών. Και στα πλαίσια μια διαμαρτυρία του κινήματό μα, προκειμένου Μασκάτει Μασκάτει ολού, να μην υπάρχουν τέτοιε πτήσει, κλπ., μα κατηγορούσαν τι κλήσει. Λοιπόν, πρακτικά. Λοιπόν, αυτά αγαπητοί ακροατέ και αγαπητές ακροατές, ε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για την ερχόμενη Πέμπτη, Πέμπτη θα είναι από εδώ και πέρα ε, το ραντεβού. Ε, να πούμε λοιπόν το κίνημα <στη> δενπληρώνω.gr, και τα, 5 τα μας. δεν θα σε τα γραφεία μα. Δενπληρώνω η σελίδα μα στο facebook. Ε, Καλό σα βράδυ. Καλό σα βράδυ, Γεια σα.